Λέγαμε την άλλη φορά ότι ο Καβάφης κινείται πάντοτε σε ένα μετέχνιο. Άλλοτε άλλο, μετέχνιο πάντως. και ότι αυτό είναι το θεμέλιο του μοντερνισμού του. Η ακραία εκδοχή μετεχνίου στην οποία κινήθηκε είναι να γράψει ένα πήμα το οποίο μόνο τυπωμένο πάνω στη σελίδα αποκτά το πλήρες νόημά του. Είναι το περίφημο εντομινή αθύρ. Okay. Με δυσκολία διαβάζω στην πέτρα την Αρχία, Κύριε Ιησού Χριστέ Ένα ψυχή μου, διακρίνω. Εν το μηνή αθύρ ο λεύκιος εκιμήθη. Στη μνήα της ηλικία εβίωσεν e ετών. Το ΚΖ δείχνει που εκιμήθη. εγκοιμήθη. E Μες στα φθαρμένα βλέπω αυτόν Αλεξανδρέα. Μετά έχει τρεις γραμμές πολύ ακροτηριασμένες. Μα κάτι λέξεις βγάζω. Σαν δάκρυα ημών, οδύνην, κατόπιν πάλι δάκρυα και ημίν της φίλης πένθους. Με φαίνεται που ο Λεύκιος μεγάλος θα αγαπήθη. Εν το θύρ, ο Λεύκιος εκοιμήθη. Εδώ λοιπόν, στο Κύριε Ιησού Χριστέ, το Ρογιώτα είναι εντός αγγελών, που σημαίνει το αποκατέστησε αυτός που διάβαζε την επιγραφή. Δεν φαίνεται. Το ίδιο και το Χ στο ψυχήν. Το ίδιο και το Νι στο εντομινή. Το ίδιο το τελικό σίγμα στο λεύκιος. Το Κιμ στο εκοιμήθη. Το Νι στο αυτόν Αλεξανδρέα. Το α στα δάκρυα, το ημιν, το ημ είναι σε αγκύλες κι αυτό, όπως και το φι στο της φίλης πένθος. Με δύο λόγια, μια μισοσβισμένη επιγραφή, που την αποκαθιστά ο ποιητής. Έτσι μπορούμε κάλλιστα να θεωρήσουμε ότι ο Καβάφης ξαναρήγνει τη ζαριά που έριξε στο κατόφλι του μοντερνισμού, ο Μαλαρμέ, γράφοντας ένα ποίημα που όλο το νόημά του ήταν συνάρτηση του μεγέθους των τυπογραφικών στοιχείων με τα οποία τυπωνόταν ο κάθε στίχο και τις θέσεις του στίχου στη σελίδα. Και επειδή βέβαια ο Καβάφης έχει οξύτατη φιλολογική συνείδηση, δεν του διαφεύγει ότι κατά αυτόν τον τρόπο μοντερνίζει επειδή ακριβώς επαναλαμβάνεται. Επαναλαμβάνει ένα εγχείρημα το οποίο κάθε φιλολογικός μοντερνισμός περιέχει στο κέντρο της αυτοσυνειδησίας του. Και οι Αλεξανδρινή είχα κάνει τέτοια κόλπα με τα γραπτά κείμενα, θέλω να πω. Οι προπάτορες του τρόπου με τον οποίο εμείς κατανοούμε το μοντερνισμό. Όμως ο Καβάφης κινείται πάνω σε ένα μετέχνιο Πάντα. Και εδώ. Τα ζάρια αλλά τα αφήνουν να κυλήσουν ανάποδα. Καθώς τα ζάρια κυλούν, προς τα πίσω πέφτουν και συναντούν το σημείο όπου αρχίζει όλη η περιπέτεια της ποίησης ενδεχομένω. Που τι άλλο είναι, είναι η προσπάθεια να ακούσεις κάτι ανήκουστο. Η προσπάθεια να διαβάσεις τα λόγια ενός νεκρού τυπωμένα πάνω στην πέτρα του; Και αυτό δεν είναι δική μου αυθαίρετη ερμηνεία. Το υπενήσεται ο Καβάφης, όταν στην ουσία πάει από το ξηρό εγχείρημα της ανάγνωσης μιας αρχαίας επιγραφής, να αποστάξει ότι θα απέμενε αν ξεχνούσαμε όλες τις ρητορίες. Και τι απομένει, η απλή διαπίστωση ότι «εν το μηνία θύρ, ο που εγώ διαβάζοντας εσκεμμένα την παρατώνησα, σαν να είχε σημασία το «εν το θύρ» και όχι το «ο λεύκειος Λίγο πριν όμως, ένα στίχο πριν, καθώς τα ζάρια κυλούσαν ανάποδα, διαπιστώσαμε και κάτι άλλο, ότι ο Λεύκυος μεγάλο θα Και αυτό περίπου είναι και το συμπέρασμα ενός πείματος: αν τελικά πετύχουμε να φουγκραστούμε τη Βουβή Πέτρα. Έτσι κάνει πάντα ο Καβάφης, αυτή είναι η ουσία του. Να καταφάσκει και με την ίδια κίνηση να ανακαλεί. Να ιερωνεύεται και με την ίδια κίνηση να επιδοκιμάζει. Κατά αυτόν τον τρόπο πετυχαίνει, νομίζω, να φτάσει στο σημείο εκείνο που αρχίζει ο διχασμός. Για να δούμε μια ακραία εκδοχή αυτού που λέω ότι κάνει, θα πρέπει ίσως να επανέλθουμε στο πείμα που είχαμε Διαβάσει την άλλη φορά. Μόνο που τώρα θα ακούσουμε τη μουσική του στρεβλωμένη. Σαν να έχουμε θέσει υπό μοντερνιστική επεξεργασία τι παλιές φωνές των νεκρών. Σαν να έχουμε κοιτάξει την τελετουργία μέσα από το πρίσμα της ταραγμένη αυτοσυνειδησίας μας. Νέος, 28 ετών, με πλοίον τίνιον, έφτασε εις τούτο το Συριακό επίνιον ο Έμις, με την πρόθεση να μάθει μυροπόλης. όμως αρρώστησε εις τον πλούν και μόλις απεβιβάστη, πέθανε. Η ταφή του, πτωχοτάτη, έγινε εδώ. Όλοι ώρε ώρες πριν πεθάνει, κάτι ψιθύρισε για οικία, για πολλοί γέροντα γονείς. <Κι> Μα ποιοι σαν τούτη δεν εγνώριζε κανείς, <Κι> μήτε πια η πατρίς του μες το μέγαπαν πανελλήνιο; <Κι> Καλύτερα, γιατί έτσι ενώ ήταν <Κι> νεκρός αυτό το επίνιον, <Κι> θα τον ελπίζουν πάντα οι γονείς του ζωντανό. Λοιπόν, εδώ, το πιο ενδιαφέρον στοιχείο κατά τη γνώμη μου είναι οι υπερβολικά έντονε. τόσο που να καταντούν σκοπτικές, χλεβαστικές ομοιοκαταληξίες, τίνιον επίνιον, μυροπόλις και μόλις, πτωχοτάτη κάτι, γονεί, κανεί και ξαφνικά σπάνε τα δύστυχα και η ομοιοκαταληξία γίνεται πλεχτή. Πανελλήνιον, αλλά πριν περάσουμε ξανά στο Επίνιον, έχουμε ενώ, το οποίο θα ρημάρει με τον τελευταίο στίχο, ζωντανό. Η ακρόαση μας κάνει να στεκόμαστε ανάμεσα ακριβώς στο γέλιο και στο κλάμα. Όπως στις πολύ παλιές τελετουργίες, τίποτα δεν ολοκληρώνεται εδώ, αν δεν συμπαρασύρει και ένα κύμα γέλιου που πάει ανά πάσα στιγμή να το σαρώσει γέλιου εκ των ένδων, γιατί και η ίδια η ομοιοκαταληξία πάντα είναι ένα εκρεμές που κινείται ανάμεσα σε αυτά τα δύο άκρα, στο τελετουργικό και στο χλεβαστικό, στη μίμηση και στην παραμόρφωση του ειδόλου. Αυτό το μάθημα του Καβάφη κατανοήθηκε λιγότερο από κάθε τι άλλο, ίσως γιατί κανείς δεν κατάλαβε σε ποια γωνία είχε τοποθετηθεί ο Καβάφης και άνοιξε έτσι όλα τα χαρτιά της ρήμα, α το πούμε έτσι, όλα τα χαρτιά της φόρμας. Εγώ θα έλεγα πως ο Καβάφης είχε τοποθετηθεί στο σημείο που η γεωμετρία της ποιησης πάβει πια να είναι ευκλίδιος. Ήταν σαν να φέθηκε να κινηθεί σε μια γεωδετική καμπύλη μέσα στον χώρο και στον χρόνο ταυτόχρονα και έτσι με την ίδια κίνηση που έφτασε στη βυθισμένη Αλεξάνδρεια, και συνομίλησε με τους νεκρούς, όπως λέγαμε την άλλη φορά, άνοιξε και όλο το παιχνίδι της φόρμας, ενώ ταυτόχρονα από τη γωνία εκείνη, την χωροχρονική που το έβλεπε, έβλεπε και τι τρευλώσεις του. Η ηρωνική του διάθεση μπορεί να είναι και ένας απολυθωμένο κλειδονισμός ανάμεσα στην τάση να γελάσει με αυτά που τον ίδιο τον συγκινούν. Γιατί εκεί βρισκόμαστε, πάντα. Και αυτό είναι η φόρμα εν τέλει. Το σημάδι μια επίγνωσης. Γι' αυτό και νομίζω ότι το πείμα του καβάφη που θα μα επέτρεπε αναδρομικά να καταλάβουμε τα δύο προηγούμενα, Μολονότι αυτό ισχύει για όλα τα πείματα του καβάφη, είναι ο πιο συνεκτικό ποιητή που ξέρω. Το πείμα λοιπόν που θα μα επέτρεπε να αντιληφθούμε περίπου το σχεδιάγραμμα και ταυτόχρονα το υφάδι της διάθεσής του είναι το περίφημο από η Πολύ με συγκινεί μια λεπτομέρεια στην στέψην εν του Ιωάννη Καντακουζινού και της Ιρίνης Ανδρονίκου Ασάν. Όπως δεν είχαν παραλίγους πολιτιμούς λίθους του ταλεπόρου κράτους μας ήταν μεγάλη η πτώχεια. Φόρασαν τεχνιτούς. Ένα σωρό κομμάτια από η αλή. κόκκινα, πράσινα η γαλάζια. Τίποτε το ταπεινόν ή το αναξιοπρεπές Δεν έχουν κατά εμέ τα κομματάκια αυτά Από η αλλή τα κομματακια αυτα απο Μοιάζουνε του σαν μια διαμαρτυρία θλιβερή Κατά της άδικης κακομυριάς των στεφωμένων. Είναι τα σύμβολα του τι ήρμωζε να έχουν Του τι εξάπαντος ήταν ορθόν να έχουν στην στέψητον ένας κύριο Ιωάννης Καντακουζινός, μία κυρία Ειρήνη Ανδρονίκου Ασάν. Στοιχεία για την αγορά χαλκού Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κορόπουλης.